Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα από το ράδιο αρτα στου 101,5 Είμαστε εδώ και σήμερα Με την εκπομπή στον τοίχο ε, Για να κάνουμε Καμιά ωρίτσα παρέα Ρίχνοντας ε, Λεπτό. Ρίχνοντας την καθιερωμένη ματιά στα τεκφαινόμενα και να σας ενημερώσουμε για όσους δεν το γνωρίζετε Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς μπορείτε στο 26814060 να κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις 2681 λοιπον 4.060 είναι για να μας πείτε τα δικά σας Να συμπληρώσετε, να αφαιρέσετε, να πετσοκόψετε Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που ακούνε εκτός περιοχής Μέσω Ιντερνεδίου, στον Κώστα, στην Κουζάνη και σε όλη την Κουζάνη Στους φίλους αν ακούνε στην Κύπρο αλλά και να μην ακούνε Καλή του μέρα που δεν τους ξημερώνει καλημέρα το τελευταίο καιρό Αλλά λέμε τώρα, σε όλο τον καλό κόσμο που ακούει να είναι καλή ημέρα γιατί με αυτά που γίνονται Τέλος πάντων Κυρία μου και κυριέ μου <Κιρια> Κυρία μου και κυρία μου Έχουν λυσάξει πάντες Απαξάπαντες Με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τώρα το όνομα που κυριαρχεί είναι ο Ράντο, ο, ο κολλητό του Παπανδρέα. Έχουν λυσάξει τώρα να πούμε να λένε, να λένε, να λένε τα δισεκατομμύρια που φύγανε, λε και δεν ήξερε κανένα τίποτε. Oh. Τίποτε δεν ήξερε κανένα μπουμπούκι από αυτά που ορίζεται αυτή τη στιγμή. Και το ενδιαφέρον το δικό σου πρέπει να στραφεί στο Ράντο, Ρόντο, πώ το λένε, πρώτο, Ρόντο. Να του πει έλα να μα δώσει τα λεφτά. Καλά, τώρα χάλευε, έτσι λοιπόν. Ο πρώτο λιμόν είναι. γλεντάει τα δισεκατομμύρια που έφαγε από το κουρμάκι το δικό σου. Λοιπόν, και πρέπει εσύ να στρέψει την προσοχή σου στο προσώπατο πρώτο. Κατάλαβε. Αν τον πάρει κανένα τηλέφωνο, του πει: Έλα λε, θα φέρει κανένα φράγκο. Θα σου πει: Αυτό θα πάρει το, το τρίτο, το, το χρυσότερο. Λοιπόν, εκεί πρέπει να στραφεί η προσοχή σου. Στι σημερινέ καταστάσει, όπω λέγαμε και χθε, που οργιάζουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει του Χριστιανού και τη Παρέα του. Οι οποίες δεν τελειώνουν πότε κυρία μου και κυρία μου Όπως δεν τελειώνουν και τα λαμόγια Είναι ατελείωτα τα λαμόγια Με ό,τι στολί και αν φοράνε Μπλε, κόκκινη, κίτρινη, γαλάζια, μαύρη Λοιπόν, για τη σημερινή Για το πανηγύρι, για το γατόγαμο που γίνεται σήμερα Άχνα Άκρα του τάφου σιωπη Τίποτε Πρέπει εσύ όμως Να δεις το Ρόντο Τώρα ανακάλυψαν ότι ο Rondo's ήταν Αμερικανάκι και είχε παρτίδες με τον Ιάκωβο. Ιάκωβε, τι έχεις φτιάξει τελικά, να. Για τον αρχιεπίσκομο Αμέρικα, σας φιλάω Τι έχεις φτιάξει, ρε βουλάκι μου. Τέλος πάντων, τι είχες φτιάξει μάλλον, γιατί « Λοιπόν» Πρέπει λοιπόν, πρέπει η Ελληνάρα μου, να, να έχεις την προσοχή σου στο ρόντο αυτή τη στιγμή Να έχεις την προσοχή σου στον κάθε ρόντο Και τον κάθε τέτοιον Ο οποίος ζήστης ε, στο Αλανδίνα τώρα Στα λούξορι να πούμε τα διαμερίσματα Τη στιγμή την οποία κι άλλοι Έλληνες βιώνουν την ανεργία κι άλλοι Έλληνες πετιώνται στον Κιάδα κι άλλοι και άλλοι κι άλλοι, άλλοι καθημερινά Κλείνουν οι βιομηχανίες στην Ελλάδα. Για να καταλάβεις τώρα, ότι είναι έργο χριστιανικό αυτό. Λοιπόν, όπω λέγαμε προχθές δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η... η βιομηχανία εκεί του Ιβιοχάλου, όπω τη λένε. Λοιπόν, και κλείνει, και ο ο ο ο ο υπουργάρα Χατζηδάκη. Αναπτύξεις, έως, ρε, μου. Πάει στις Βρυξέλες Κοίταξε να δεις τώρα τι τρέλα μας δέρνει έτσι. Και συναντάει Τους εκπροσώπους 11 βιομηχανικών κλάδων Μεταξύ αυτών πρόσεξε Εταιρεών που κλείσαν στην Ελλάδα Χημικών, τσιμέντων, σιδήρου, χάλιβα Και το ερώτημα, είναι, το ερώτημα είναι Αν έρθει ένας από αυτούς Και επενδύσει στο σίδηρο Και στο χάλιβα την ηλεκτρική ενέργεια, πόσο είναι, 61 ευρώ την έπαιρνε η χαλιβουργική, δεν ξέρω το, τη μονάδα μέτρηση. Α με πάρει κάποιο να μου πει, και ο ανάλογο Ολλανδό ή Ευρωπαίος την έπαιρνε 31 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά στη μισή τιμή. Στον καινούργιο που θα έρθει να επενδύσει, πόσο θα του την πουλήσει, Ρε Χατζηδάκη, πόσο ακριβώ θα του την πουλήσει. Για πήγαινε στου εργαζόμενου αυτή τη στιγμή τις, ε, των εταιριών που, κλείνουν σιδύρου, που έκλεισαν σιδήρου και χάλιβα και πε ή θα πει στου καινούριου, τα καινούρια συνεταιράκια σου, Πάρ του και αυτού τη δουλειά ήταν καλά παιδιά όταν δούλευαν στον Αγγελόπουλο. Μα έχετε δηλαδή μας έχετε τρελάνει εντελώ. Κλείνετε τα πάντα και πάτε και αναζητάτε επενδύσει. Κλείνετε έτοιμε επενδύσει, ετών πολλών επενδύσεις, όπου ο Κοσμάκης έβγαζε μεροκάματο, με όσα προβλήματα έβγαζε με ροκάματο, Και με το ροκάματο που, που έβγαζε, είχε δικαίωμα να ονειρευτεί, να χτίσει το αύριο του τέλο πάντων. Του πετάτε στον δρόμο, κλείνετε τι εταιρείε και πάτε και συναντιέστε. Και ο άλλος μιλάει με τον πρόεδρα τη Lidl Εσύ πα και συναντιέσαι για το χατζηδάκι σα. Μιλά, μιλάμε για πολύ μεγάλο προσώπατο με ευρωπαίους λέει βιομηχανού Ευρωπαίου. Τώρα σου λέει τέτοιου Ευρωπαίου. Λοιπόν, για, να... για ανταγωνιστικότητα λέει και για να επενδύσει και για τέτοια. Α βέβαια, μην ξεχνά ότι αυτά τα προσώπατα κατέρχονται και στην, στον πολιτικό στίβο ως ο Σονούπο δηλαδή και σε τοπικές και σε ευρωπαϊκές και α, λίγο αργότερα και σε πανεθνικές εκλογές για να, για να σε σώσουν μία και καλή και το ερώτημα, ορίστε παρακαλώ Ελα ναι, Κώστα, τι κάνεις Ναι Και την άρκη Να σου πω κάτι Θα στήσουμε μια μη κυβερνητική οργάνωση Να πάρουμε εμεί καμιά δεκαριά εκατομμύρια Α Λοιπόν τώρα πολύ καλή η πρότασή σου Να είσαι καλά Γεια σου λε Κωστάκη μου από την Κουζάνη Λοιπόν ο Κώστας λοιπόν με το ράδιο Γκιόνης Κοίταξε να δει Κώστα Η πρότασή σου είναι καταπληκτική Α στήσουμε μια κυβερνητική οργάνωση να, πάνε να ξεσκατήσουμε τη Βουλή από τι ήδη υπάρχουσε Ξέρεις Ξέρει τι επικίνδυνο είναι να του βγάλει έξω. Θυμάσαι. Θα θυμάσαι φυσικά όταν ο κόσμο κάτι γερόδια και κάτι γριέ όρμησαν. Όρμησαν πάνω στα κυκλιδώματα. Ποιοι ήταν οι φρουροί, βγήκαν από όξο φρουροί τη Δημοκρατία. Θα το θυμάσαι φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν, αλλά αγαπητέ μου Κώστα, για να συστήσει μια κυβερνητική οργάνωση. Πρέπει να είσαι ακρεφνός κυβερνητικός <Κι> Δηλαδή να είσαι κολλητάρι κάποιου Οι παλιότεροι ήταν κολλητάρια του Γιώργη Του Παπαντρέα πα... Άλλοι Σήμερα πρέπει να είσαι κολλητάρι του χριστιανού Ξέρεις ποιος είναι ο χριστιανός Οπότε λοιπόν Επειδή είμαι σίγουρος ότι εσένα και να σε βάζανε πρόεδρο Στη μη κυβερνητική οργάνωση Θα του έπαιρνε τα κεφάλια Άστο να πάει Κοίτα να δεις ένα ερώτημα τώρα Βγήκε η λίστα μπλα μπλα λάκι. Πώ τη λένε τέλο πάντων, Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε. Δεν είμαι εδώ. Like και τι να κάνω εγώ. Ναι, αλλά ξέρετε ότι αυτή τη κάνω εγώ εκπομπή. It's Παρακαλώ κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε μου, καλή σα ημέρα Καλημέρα και στο φίλο στη Νέα Ζηλανδία. <Και> λοιπόν, τι λέμε, μια μίγα τσετσέα από τη Νέα Ζηλανδία, κοίτα να δει βγει και αυτή η λίστα. Πώ τη λένε τώρα, μπαχαλάκι, κάπω έτσι το λένε. Όπου λέει είναι 18 δημοσιογράφοι που τα, τα πήραν χοντρά, μπλα μπλα μπλα, μπλα μεταξύ των οποίων και 75 δημαρχούκοι. Και λέει, δεν λέμε τα ονόματα, λέει γιατί προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Οκ. Okay. Έχουν και τα λαμό για προσωπικά δεδομένα, καμία αντίρρηση. Αν αυτοί οι δημαρχούκοι αυτή τη στιγμή κατέρχονται εις τα ε, επικείμενας εκλογάς τι θα κάνεις μετά, θα του βγάλεις τη λίστα και θα του πεις ότι τα τρώγε, ήταν απατεώνας αφού έχεις τι αποδείξεις ότι ενέχονται σε, σε, σε φαγοπότια μεγάλα και είναι 75 λέει σε όλη την Ελλάδα αλλά προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα τα προσωπικά δεδομένα του ταλέπορου ο οποίος χρωστάει τέβε και ξεφτιλίζεται στι τοπικέ κοινωνίε ή και παραπέρα αν είναι με μεγαλύτερα εμβέλεια, δεν έχουν καμία αξία. Αξία έχουν τα προσωπικά δεδομένα των ημετέρων κομματόσκυλων. Κάτσε ρε μεγάλα τώρα. Πώ μα το πετάξα, 18 δημοσιογράφοι χαιρέτα τον πλάτανο τώρα, έτσι. Νάξει. Και κολεών καρτέρα. Λοιπόν. Είναι μέσα στη λίστα γιατροί ξέρω εγώ την άστους αυτούς Αυτοί είναι να πούμε προσώπατα της κοινωνίας Πάνε και στην εκκλησία Πρώτο τραπέζι πίστα Είναι άνθρωποι της κοινωνίας Εδώ μιλάμε για 75 δημαρχούκους Οι οποίοι λες έχεις αποδείξεις Ότι κάνανε γατόγαμου Φάγανε τον άμπακο Γιατί δεν μας λες ποιοι είναι Τα ανθρωπάκια σε όλη την Ελλάδα θα πάνε ως σωτήρες Να τους ξαναματαψηφίσουν Δεν χορταίνουν αυτοί οι 75 λέμε τώρα. Μπορεί να μην κατέρχονται όλοι στις εκλογές, αλλά κάποιοι από αυτούς θα είναι πάλι σωτήρες. Και αν δεν είναι, θα είναι πίσω από κανένα καινούριο σωτήρα, ξέρεις, είναι γνωστά τα κόλπα. Μπούστο μου μωρέ Αμάν μωρέ τηλεακροατή Το μπούστο μου να βγάλω όξο να γράφει και εμένα η φατσούλα μου Στην τηλεόραση Έχεις δίκιο τηλεακροατή μου Δεν θα υπήρχε αυτή η ξεφτήλα Αν δεν είχαμε Κοίταξα δεν είχαμε αυτή τη δημοσιογραφία Αν δεν είχαμε Αυτό το πολιτικό προσωπικό Αν δεν είχαμε εκείνο Αν δεν είχαμε τ' Βλέπει ότι το σκατό είναι απλωμένο παντού Με συγχωρείτε για την πρωινή έκφραση Λοιπόν δεν είναι, δεν είναι θέμα ενός τομέα η... η ξεφτύλα η οποία υφιστά μετά. Εδώ μιλάμε τώρα Άνθρωποι, άνθρωποι αποδεδειγμένα πατεώνες, έτσι αποδεδειγμένα πατεώνες Κατέρχονται τώρα σε αυτές τις εκλογές και το... όχι απλώ έχουν εμβαφτιστεί στις κολυβήθρε του Σιλοάμ, έχουν αναποσβήνει και το φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι του. Λοιπόν, και έχει τώρα τον Αλέξη. Συγγνώμη, Αλέξη, φυλαράκι είσαι. Έκανε και την παιδική του, γιατί πρόκειται για παιδικέ συγκεντρώσει. Με συγχωρείτε για τον. που τι ονομάζω έτσι. Αλλά, Αλέξη μου, ωραίες εκθεσούλε σου γράφουν εκεί τα φυλαράκια σου. Αναφώνησε και σε παλαμάκησαν τα παιδιά από κάτω, τα χορτασμένα παιδιά να το τονίζουμε ότι τα όνειρα σας θα πάρουν εκδίκηση. Ενημερωτικά να σου πούμε ότι μεγάλωσες πια μεγάλωσες και είσαι μεγάλο παιδί ότι τα όνειρα δεν παίρνουν εκδίκηση. Τα όνειρα ή πραγματοποιούνται ή δικαιώνονται. Πες αυτό που σου γραψε αυτό το ωραίο το καλλιτεχνικό εκεί και ειδικά τα όνειρα ενός ηγέτη Ή πραγματοποιούνται ή δικαιώνονται. Τα όνειρα εκδίκηση δεν παίρνουν. Γιατί αν θελήσουν να πάρουν εκδίκηση τα όνειρα αυτών που δουλεύεις αυτή τη στιγμή βαστάτε ποδαράκια μου να μην σας κάνει κακά ο ποπός Δεν θα φτάσεις στο Εσκίσεχήρ Θα περάσεις Ινδίε, Πακιστάν, εκεί της ερήμους θα φτάσεις στην επαρχία Ιουνάν της Κίνας Αν θελήσουν τα όνειρα αυτών που δουλεύει αυτή τη στιγμή να πάρουν εκδίκηση Κατάλαβε, θα μου πει: Εδώ δεν πήραν εκδίκηση για τον άλλον που του δούλευε με το σοσιαλισμό. Ναι, αλλά εκείνο του τάιζε. Μην το ξεχνά, του είχε εξασφαλίσει να πούμε τα γάλατα, τα μέλια και τα γλυκά κρασά. Εσύ, Αλέξη μου, δεν μπορεί να του τα εξασφαλίσει αυτά. Οπότε, μην λε μεγάλε κουβέντε και πε εκεί στον κειμενογράφο, ο οποίο γράφει καλέ εκθεσούλες Κάποιο καθηγητή θα του βαζε καλό βαθμό ότι τα όνειρα και ειδικά τα όνειρα ενό ηγέτη δεν εκδικούνται. Δικαιώνονται ή πραγματοποιούνται <Τοχή> Πάντως αν θέλεις να σου γράψουμε κανένα λόγο <Τοχή> Επειδή κυκλοφοράτε πολύ χοντρό χρήμα Εδώ είμαστε Παρακαλώ <Τοχή> Δηλαδή, εγώ τι όνειρα μου λέει ένα τηλεακροατή έχω τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάνε από μπαλντά και τελειώνουν σε αλυσοπρίων. Γι' αυτό σου λέω, Αλέξη μου. Δεν είναι τα όνειρα που εκδικούνται. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Πάντω, ε, άμα γουστάρει τέτοιε χθεσούλε, να ε, σου γράψουμε χθεσούλε, βέβαια δηλαδή δεν έχει και το στόμφο να τα πει. Αλλά τέλο πάντων, λέμε, μπορούμε να σε κλουαντρήσουμε. Hey, Πάντω, μεταφέρτε το στον αρχηγό ότι τα όνειρα. Τα όνειρα και ειδικά ενό αρχηγού δεν εκδικούνται. Ή πραγματοποιούνται ή υλοποιούνται να τελειώνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα. Από την πλατεία Βάθη θα ξεκινήσει στη μία με πορεία προ το Σύνταγμα. Oh, Λε να έχουμε καμιά ιστορία εκεί ή θα, προ... θα έχουν προηγηθεί οι συναντήσει. Των ε, αγροτοπατέρων με, ε, με το πολιτικό προσωπικό Όταν ακούω πολιτικό προσωπικό Τρελαίνομαι Όπως όταν ακούω ε, Στον τόπο του εγκλήματος Ευρέθη ε, DNA Απατρελαίνομαι Έχουμε γίνει σε Sinai Πώς τα λένε αυτά τα Αμερικάνικα me, baby, honey, Τρελαίνο, Τρελαίνομαι Λοιπόν φίλε Μπουμπούκο που είσαι και χαρβαρδιανός τώρα στο Χάρβαρντ, ο άνθρωπος ε, Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς γιατρούς Αποχωρούν οι γιατροί από το δημόσιο Διότι καταργήθηκε ο ιοποιεί Και θα προτιμούσουν λένε οι άνθρωποι να κρατήσουν το ειδικό τους ιατρίο Από το να έχουν μια θέση στο δημόσιο διότι από τους 5.500 γιατρούς αναμένεται να αποχωρήσουν οι 3.000 κατάλαβες προσέξτε έτσι εντελώς συμπτωματικά, αυτό το νουμεράκι το πέταξτε έξω 3.000 γιατρούς το είχε ζητήσει ο τοποτηρητή της κατοχικής και εδώ ιστορίας ο Ράιχεμπαχ για την αναμόρφωση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα ρε παιδί είναι αυτές Πώς γίνονται, πώς γίνονται αυτές οι συμπτώσεις δηλαδή, δηλαδή τι συμπτώσεις... Αυτές οι συμπτώσεις σε τρελαίνουν κάποια στιγμή κυρία μου και κυρία μου. Διότι πέρα από τις συμπτώσεις υπάρχει και η παράνοια. Ενώ τον 50, το 54% των Ελληναράδων δεν γουστάρουν την Ευρώπη, ΕΕ, μόνο το 38% έχει αρνητική γνώμη για το ευρώ και την νομισματική ένωση. Μας έχετε αποζουρλάνει. Έχουμε πει παλιότερα ότι... Ενώ ήσουν μια χαρά να πούμε κάτω από το Φίνικα και έπεφτει μπανάνα, από το Φίνικα τώρα να τη φά, ξαφνικά δέχτηκες στον εγκέφαλο τέτοια επίθεση πληροφοριών μεγάλη που έκαψες φλάτζα. <Κι> που έκαψες φλάτζα και νομίζεις ότι κρατάς στο χέρι σου μια ψήφο και νομίζεις ότι θα τους κάνεις ντάτσι-ντάτσι. Ντάτσι-ντάτσι ανταλλάσσονται στην ψήφο με μια θεσούλα. Αλλά λέμε τώρα, το ποσοστό του 62% που θέλουν ευρώ... Είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσοστό των, ΕΕ, των χωρών τη ΕΕ που έλαβε μέρο στην έρευνα την οποία ζήτησε η Κομισιόν. Καταλαβαίνει τώρα. Δηλαδή, πού την κάνατε αυτή την έρευνα, ρε παιδιά. Σε μια χώρα τη οποία διαλύθηκε η μεσαία τάξη, έτσι διαλύθηκε, και μεσαία τάξη νοείται μόνο ο δημόσιο υπάλληλο πια στην Ελλάδα, διότι ο ιδιωτικό τομέα είναι πεθαμένο, έτσι, τα έχετε διαλύσει όλα. Μια χώρα η οποία δεν ξέρει η τι χρωστάει. Δεν, ε, ε, χιλιάδες κόσμους έρνονται στην ανεργία, δεν έχουν αύριο, δεν έχουν σήμερα, δεν έχουν τίποτε να πούμε. Και θέλετε και ευρώ! Θέλετε και ηνωμένη Ευρώπη! Μη και, μη και δεν ξυπνήσετε τα αγκαλιά με το Σόιμπλε! Μη! Ε. Ναι είναι ακριβώς αυτό το ποσοστό που λέγαμε και παλιά το 1 τρίτο Το οποίο εφίσταται αυτή την ιστορία όλη Και έχει χαμπαριάσει τι γίνεται με το ευρώ και τους συμμάχους του χριστιανού Και τους μνημονιακού και τους αντιμνημονιακούς και όλους αυτούς Ενώ το υπόλοιπο σου λέει δεν πάει και το παλιάμπελο Δεν είναι και γα... γαρίφαλο και σκόρδο Δεν πάει να δανειστείτε Εμένα να πέφτουν τα 1500 Αυτή είναι, αυτό... αυτή είναι η έρευνα κατάλαβες τα δύο τρίτα των Ελλήνων δεν τους ενδιαφέρουν των Ελλήνων Λέμε ρε παιδί μου, αυτών εδώ των τον, τον τύπων που κυκλοφορούν εδώ πέρα Δεν τους ενδιαφέρει αν δανείζεσαι αν άν-άν. το θέμα είναι να πέφτουν τα 1500 Λοιπόν, να ξέρεις, σου θα ξανακάνει την ερώτηση Επειδή θα ξυπνήσουν μια μέρα και θα σου πούνε πώς είπες 1500, ρε πάρε δυο καντοστάρια και κάνε κολοτούμπες Λοιπόν... Τι θα τους κάνεις ντάτσι ντάτσι Ε περίμενε ο σου έρχεται η... <Το> Αυτές ζούμε και αυτή την ελληνική παράνοια λοιπόν <Το> Έχασαν το δικαίωμα ψήφου οι μετανάστες Τι μου λες τώρα Την έχασαν λέει και οι ομογενείς Η Νέα Δημοκρατία Το Πασόκ, Χρυσή Αυγή Και οι Δημάρ υπε, υπερψήφισαν Ενώ το, το Κουκουέ δήλωσε παρόν Απο, απέκλυσαν λοιπόν τους, τους ομογενείς Με συγχωρείτε και τους μετανάστες από τις εκλογές να. να Δεν μπορούν να τους ελέγξουν εκεί πέρα Τώρα πώς θα γίνει τώρα Να μην ψηφίσει ο άλλος που είναι Ο φίλος μου στη Νέα Ζηλανδία μην ψηφίσει Ριμάδ Δεν θα ξεκολλήσει κανένας φίνικας θα του βαρέσει το κεφάλι δηλαδή Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Ε παιδιά ό,τι θέλουν κάνουν Ό,τι γουστάρουν κάνουν και ό,τι θέλουν κάνουν Ό,τι θέλουν θα κάνουν Με συγχωρείτε Για το μεταξύ βλέπουμε τις ε, συγκεντρώσεις Ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ Αγωνιστικούς Παλμούς χ, χ, χ, Παλαμάκια Η Ιρένα μας τα έπεει Βγήκε η μπουμπολίνα η Ιρένα μας είπε να πούμε διάφορα Αλλά για τα διόδια Άκρα του Τάφου Σιωπή Στο κόμμα βασιλεύει. Κουβέντα Κουβέντα Έδωσε και συνέντευξη Ιρένα Ηρένα, Λοιπόν Και την πίεζαν εκεί οι δημοσιογράφοι μια κουβέντα Για τα διόδια η Ιρένα Του μίλαγε για την επανάσταση η οποία έρχεται Στη στροφή είναι Κοίτα καλύτερα θα τη δεις Τι θα κάνει για τα διόδια Ο ΣΥΡΙΖΑ της λέγανε ρε παιδάκι μου Μήπως και αυτά θα τα Όταν θα μεθαύριο σε παρακαλώ πάρα πολύ τίποτα! Έγινε να πούμε ο Χριστίνα Πέταλος στη... στη συνέντευξη και τέλειωσε κακήν κακός, ορίστε Το είπα Ναι αγαπητέ μου, διότι χρησιμοποιώντας τις εθνικές οδούς του Μπομπολιστάν Καλάτε, ναι Αυτοί έχουν να πληρώσουν διόδια Αλλά κουβέντα, τίποτε, άκρα του τάφου σιωπή Αν ήταν όμως να στείλουν την νεολαία να πούμε για καμία επίθεση του Βαρβιτσιώτη Να οι κάμερες Να τα, πως τα λένε, τα καπνογόνα, ορίστε Καλημέρα. Θα στα πω στον αέρα ρε, σε τα Αμάν, αμάν, που πας, που πας, δεν σε Α, Στην λιπητήρια Μπορ Άς το καλύτερα, ας το καλύτερα γιατί δεν ξέρουν Ας το καλύτερα γιατί μπορεί να μπλέξω <Κι> όπως <όποτε> τα <το> αγιόνια <Κι> Έλα, για, γεια <Κι> Δη <Δι'> γελάς ρε <Κι> <Κι> Δη <Δι'> γελάς <Κι> Ακούρε <Για, για. Κι> παιδί μου, βά. απευτυχώς μου υπάρχει και άνθρωπος που γελάει Αυτή τη ζωή Τη ζωή, την έρμη Λοιπόν. που τι σου λέγαν Α κρατουτάβους Σιωπήρα μου η Ρένα Και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα διόδια Του Μπομπολιστάν Ο μου Μπομποριστού σου λέω Λοιπόν και τι λέγαμε Α, Λέγαμε ξεκινώντας Αυτή τη θεϊκή εκπομπή Δεν έβαλα καμπάνες σήμερα Δεν σα έβαλα καμπάνες Α, Τι βαρεθήκατε λοιπόν η... Λοιπόν, να σας έλεγα και στην αρχή, κάπου εκεί στην αρχή, ο Νικολούδης Ο Νικολούδης είναι ο πρόεδρος τη αρχής αυτούς που έβγαλε τα... <laughs> τους 75 Δημάρχου, Ξέπλυνμα μαύρου χρήματος, ξέπλυμα βρακιών, τα πάντα όλα να πούμε Και τίποτα Και εκεί λοιπόν προφυλάσσουμε και ε, ε, τα προσωπικά δεδομένα των δημαρχούκων Ω δημαρχούκο μου. Yeah. Τι έγινε, εδώ και δύο μήνε δεν έχει πουληθεί στην Ελλάδα ούτε ούτε μαντρότυχο. Έλα, μην μου λε τέτοια. Α, yeah. ξέρει, εχθέ ε, ε, ε, κυκλοφόρησε η φήμη και την πήρε όλο το παπαγαλιστάν του Μπομπολιστάν ότι το Υπουργείο Επί των Οικονομικών, ενε. ξέρει εκεί, ζανιάδε όλοι. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα κάνουν λέει διορθωτικέ κινήσει για τι αδικίε των φορολογουμένων ποιες αδικίες ποιος τις έβαλε αυτές τις αδικίες τι κινήσεις θα κάνετε τελικά αυτή η φέτα, τη φέτα τη, επειδή έρχονται εκλογές είδες, μέχρι και ε, πώς το λένε και βούτυρο μπορεί να σου ρίξουν επάνω, να το μυρίσεις όχι να το φας εντάξει τι διορθωτικές κινήσεις τι λεφτά θα σας δώσουν λέει, σαν δώρο Πάσχα αφού ψηφίσετε και δουν ότι στους ένστολους τι θα σας τα δώσουν όλα Όλα ετοιμαστείτε να τα πάρετε. Λοιπόν, όλα ετοιμαστείτε να τα πάρετε. Ε, βέβαια, είπαμε μην. Μην, μην, μην ορίστε παρακαλώ. Σωστό, σωστό, σωστό. Μία σωστό. καλά λέει ότι λέει ακροατή εδώ. Παλιά τουλάχιστον με τα κουμπλώτα σου βάζαν το 5000 μέσα στο φαγγελάκι και ε, ε, ψήφιζε στο κόμμα. Τώρα, θα, άμα είσαι καλό παιδί ε, και θα, θα. Δηλαδή, σου παίρν, παλιά το έπαιρνε εν την παλάμη. Ε, το πεντοχίλιαρο, σα είχα πει παλιά, πολύ παλιά την περίπτωση τη γιαγιάς πάνω στα Γιάννενα. Η οποία γύρισε στο εκλογικό κέντρο Και σήκωσε τα πάνω κάτω Ανοίξτε τώρα την κάλπη Μα δεν γίνεται ρε γιαγιά ε, Θα την ανοίξουμε το βράδυ Τώρα ρε γιατί ρε γιαγιά έριξα κατά λάθος, Μέσα το 5000 αντί για το ψηφοδέλτιο Λοιπόν τώρα λοιπόν Περίμενε θα Και έτσι θα σου πάρουν πάλι την ψήφο Τι έχουμε τώρα Λοιπόν το... Δώστε λίγο βάση σε αυτή την πενιά Είναι καλό ταξιμάκι το προπαγανδιστικό όργανο της Μέρκελ για την Ελλάδα για τον κόσμο όλο τέλο πάντων η Die well, τη λένε η γερμανική εφημερίδα προσέξτε τι προτείνει προτείνει πλήρη ευρωπαϊκή κυδαιμονία για την Ελλάδα σημειώνοντας ότι η ρευστότητα που παίρνουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή Καταναλώνετε σε ρουσφέτια κατάλαβες μεγάλε και ας τις μικιώ, του ρόντου, του πρόντου και του κρόντου εδώ τώρα αυτή τη στιγμή το προπαγανδιστικό όργανο της Μέρκελ η λαγοί οι οποίοι βγαίνουν και τα πετάνε σου λένε λοιπόν ότι χρειάζεται στην Ελλάδα πλήρης ευρωπαϊκή κυδαιμονία διότι τα λεφτά όχι απλώς τα παίρνουν και τα τρώνε οι μέτεροι Δεν γίνεται τίποτε Λέμε ποια λεφτά τώρα έτσι Ξέρεις πάρα πολύ καλά Ότι από τα 200 πόσα, ε, 50 δις τα οποία πήρε η Ελλάδα Πήγανε καταρχάς πήγαν στις τράπεζες όλα αυτά Έτσι Ό,τι περίσεψε, ε, το φάγανε μεταξύ τους Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Λε. Τέλος πάντων αυτό προτείνει ο Λαγός, Το προπαγανιστικό όργανο της Μέρκελ και φυσικά όταν ακούς τέτοια από τους λαγούς Να τα περιμένεις Διότι αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη Να τα περιμένεις να γίνουν πράξη Θα γίνουν ε... Θυμόσαστε πριν πάρα πάρα πάρα πολύ καιρό Που είχε βγει ο λαγός ο Μπαρόζο Και μίλησε για την ε... Ένωση των τραπεζών Μετά βγήκε η Μέρκελ μίλησε για την πολιτική ένωση Αυτά όλα είναι εν εξελίξη. Γίνονται αυτή τη στιγμή Γίνονται Λοιπόν και φυσικά στην Ελλάδα Παρακαλώ Να είμαστε <coughs> Οι προηγούμενες χρεοκοπίες Δεν έχουν καμιά σχέση Με τούτη εδώ τη χρεοκοπία Φίλε μου τη Λέα Κροατή, Για τις χρεοκοπίες τις οποίε έχει αναφερθεί Όσο για το αν μας θεωρούν Χρεοκοπημένους οι, Αυτά τα όργανα Της ε, ευρωπαϊκής τρομοκρατίας έλεγα, έτσι, Της Μέρκελ Και των άλλων ε, Κοίταξε Πόσο υπάρχουν αυτή τη στιγμή Μέσα εδώ σε αυτή τη χώρα Άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι το ψιλικατζίδικο δεν... Δε, όχι, κέρδος δεν βγάζει Χρωστάει και τα κουβάρια Και πιστεύουν ότι δεν είναι χρεοκοπημένο το ψιλικατζίδικο. Τι να σου πω Πάντως, ο φίλος μας εδώ στα Τρίκαλα Ο στιάτορας Λοιπόν Έβαλε την ταμπέλα των αιώνων στο μαγαζί Έχει ταβέρνα ο φίλος Ο Ρος Μπάνθυρας, Λοιπόν, Νίκος Μπακατσιάς είναι το όνομά του Και έβαλε τεράστια ταμπέλα... Στην είσοδο του μαγαζιού ζητούνται πελάτες, πληροφορίες εντός. Ευτυχώς που δεν χάνουν το χιούμορ οι Έλληνες και σε αυτές τις στιγμές ζητούνται πελάτες λοιπόν, πληροφορίες εντός. Ζητούνται πελάτες, μας λέει ο φίλος μας ο Μπακατσιάς από, την, από τα Τρίκαλα ζητούνται πελάτες. Παρακαλώ καλό i'm so much better it's so much δεν i'm from getting out in air about θα οδηγηθεί να το κλείσει το μαγαζάκι του, στο οποίο σίγουρα θα δίνει και μεροκάματο και σε δυο τρει άλλους. Έναν, δύο, δεν έξω ξέρωσε πόσου. Αλλά ο Χατζηδάκης θα πάει να μιλήσει στις Βρυξέλλες με έναν ταβερνιάρι εκεί, βρουξελιώτη. Λοιπόν, να έρθει να ανοίξει στη μαγαζί στα Τρίκαλα, να πλακώσουν εκεί να πούμε οι Ελληνάρες, διότι πια δεν υπάρχουν πελάτες. Θα το έχετε διαπιστώσει και στα καλύτερα μαγαζιά του κράτου. Λοιπόν στις εφορίες ότι δεν υπάρχουν πελάτες. Δεν υπάρχουν πελάτες. Από αυτούς οι οποίοι ήταν οι αιμοδότες. Δεν μιλάμε για το αλισβερίσι. Απ' τα δανεικά σου δίνω τόσα μισθό, φέρε μου τόσα πίσω. Δεν μιλάμε. Αυτό είναι αλισβερίσι. Έτσι. Α. Εγκρίθηκε η καλλιέργεια τροποποιημένου καλαμποκιού στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, Ελληνάρα τα δικαιώματα βέβαια του σπόρου τα έχει η Αμερικάνικη εταιρεία Pioneer και 12 χώρες ζήτησαν έγκριση για την καλλιέργεια στην, ε, στην Ευρώπη μιλάμε αλλά μεταξύ τους δεν ήταν η Ελλάδα σιγά μη μπούμε όχι τώρα στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη και στην Αμερικάνικη Pioneer Κάτσε καλά ρε τώρα να... σε καλά που θα... θα Εδώ, ρε, εσύ, μιλάγαμε πριν μήνε που γινόταν το δικαστήριο, το δικαστήριο στην Ιταλία, που έκαναν η Ιταλία εναντίον των Γερμανών για την κατοχή εκεί, για τις αποζημιώσεις και αυτά, και μεταξύ των οποίων ήταν και η ιστορία του Διστόμ και η... το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και δικαιοσύνη με δικαιολογία του να μην τσατιστούν, να μην ενοχληθούν οι σύμμαχοι Γερμανοί, δεν στείλαν ούτε νομική εκπροσώπηση. Θα πάνε αυτοί τώρα να μιλήσουν για τροποποιημένα καλαμπόκια και να, και να πούνε τίποτα στους Αμερικάνους και στους συμμάχους τους στη Μέρκελ. σε καλά τώρα. Που βαδίζει σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή. Λέγαμε πριν κάπως ο καιρό για τα χημικά τα οποία μάζεψαν από τη Συρία και θα τα φοντήσουν Στη Μεσόγειο, κάπου εκεί, κάτω από την Κρήτη Κάπου Λοιπόν Και αυτή τη στιγμή έχουμε Διεθνείς φορείς οι οποίοι κάνουν εκκλήσεις Να μην ε, Τα ποντήσουν στη Μεσόγειο Τα χημικά αυτά Τα χημικά όπλα αυτά Και Διότι αυτή Μην ξεχνάς ότι αυτή, αυτή η ιστορία όλη Θα πληρωθεί και από τις τσέπες Των φορολογουμένων Τη Ευρώπης 12 εκατομμύρια θα στοιχήσει η ιστορία. Έλα, μωρέ, εντάξει, εδώ άλλο πλήρωσε 9 εκατομμύρια να βγάλουν ε, τι νάρκες στον Ήγηρα κάτω. Σιγά να πούμε τι λεφτά. Αλλά όμω το θέμα δεν είναι ο γατόγαμος που γίνεται, οι γατομπουκέ των 12 εκατομμυρίων που τρώνε η Μέτερη Το θέμα είναι ότι η οικολογική καταστροφή η οποία θα γίνει είναι τεράστια. Θα μου πει τι ενδιαφέρει του αθάνατο η οικολογική καταστροφή. Σιγά, μωρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ ξεκινάμε καμπάνια. Ξεκινάει η καμπάνια η κεφαλογιάννενα Η υπουργάρα μας Λέει στους Κινέζους να έρθουν να παντρευτούν στην Ελλάδα Ελάτε Κινέζοι μου να παντρευτείτε στην Ελλάδα Εδώ μιλάμε τώρα θα πλακώσουν Τώρα βέβαια αν το καλοσκεφτείς Αν έρθουν ε, γύρω στα 50 εκατομμύρια Ορίστε Παρακαλώ. Ούτε γαύρος, καλά λες τώρα βέβαια, περιμένουμε να αντιδράσει Η Επίτροπος Αλητείας Αληείας, κυρία Δαμανάκη Ούτε όχι, φυσικά, ούτε γάβρο δεν θα έπαιξε Θα σαρδέλα και θα βγάζεις τέσσερα αυτιά Τέσσερα, πέντε μάτια Τέσσερα κεφάλια Βέβαια, τι συζητάμε τώρα Έχεις δίκιο απόλυτο κύριε τηλεκράτα Τι σου λέγα λοιπόν α, Σου λέγα λοιπόν ελάτε Φαντάσου τώρα να έρθουν Περιδοδήμουν 50 εκατομμύρια Κινέζοι Τι είναι 50 εκατομμύρια Τίποτα δεν είναι μπροστά στα 2,5 δις Είναι αυτή ρε, 2 δις πόσα είναι Ήρθουν λοιπόν, 50 εκατομμύρια 25 να πω με άντρες και 25 γυναίκες μην, ε, Και να παντρευτούν στην Ελλάδα Τσακ Δεν θα χαλάσουν τη διέλογα γάμο θα κάνουν Βάλε κάτι Στέφανα, κάτι Λέλουδα, κάτι νηφικά από το Νασλάνι, τα λένε, εκεί να πούμε Α, θα μου πεις θα φέρουν δικά του νηφικά, αλλά δεν θα πάρουν κανένα κουφέτο και δικά τους κουφέτα θα φέρουν Όλο και κάτι θα μείνει Βάλε και το γλέντι και Μιλάμε δηλαδή, έχουμε ρε παιδί μου, έχουμε τεράστια κεφάλια, ορίστε Μπράβο, ναι μπράβο ότι έμεινε εκατομμύρια χρόνια στην Ελλάδα αυτός είναι από τον τουρισμό Σκατά Έχεις δίκιο Αλλά Ευτυχώ οι Κινέζοι δεν χαίζουν και πολύ Με συγχωρείτε ρε παιδιά Ο τηλεκροατής με έβαλε και τα λέω αυτά Πω πω πνίγκα Ευτυχώς δεν χαίζουν και πολύ οι Κινέζοι Οπότε δεν θα πήξουμε στο σκατό Στην Ουκρανία γίνεται ωραία φάση Λοιπόν έχουμε μέχρι στιγμή 25 νεκρούς Φιλοευρωπαϊστές Αααααααααααα Λοιπόν, ένας γενικός χαμός γίνεται στην Ουκρανία. Άστους να γίνεται, μόνο. Α, ε, και αν... Ε, ε, είδα τι συμβαίνει. Δεν είδαν οι Ουκρανοί το βίντεο που βγάλαν οι σελέμπριτοι στην Ελλάδα το Ουκρανίοι γιουστούκου τσι κάτεμπρα του πίτα γύρου. Ναι. Και φτάζαν στο σημείο αυτή τη στιγμή να αλληλοσφάζονται. Λοιπόν, ξαμολυθείτε να κάνετε πάλι βίντεο με celebrities. Oh. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή βίντεο με celebrities. Me, Κάτσε αυτούμε λίγο νερό. Ρόντο Ρόντο Ρόντο Ευχαριστώ πολύ no. Ποιο. Ποιο, παιδί. Α, ναι. Ε, το είπαμε. Αυτό δεν είπαμε. Ουκράνιε να στρώπ και στήκμουν και βγείτε γύρου. Ναι, ρε, αυτές οι αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Έτσι. Ένα φίλο Ένας φίλος εδώ που ασχολείται με τα social media Λοιπόν, σας καλεί να προωθήσετε το βίντεο Αυτό με το Ουκρανία Για να τελειώσει η Ουκρανία Ελινάρα. εσύ κάτσα αυτή τη στιγμή Και τραγούδα, πάρτο το Και εσύ το χορό Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας Χέρδισε μόνο δύο για ευρώ μιλάμε, δεν μιλάμε για μπότσκες το 2013 όλο το ποσό αυτό θα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας όπου προείσταται ο σύμμαχός σου ο φίλος σου, ο αγαπημένος σου ο κατοικών και ο ομοίων σύσου Σόιμπλε διότι στο προϋπολογισμό του Άγιο Σόιμπλε έχει προβλέψει ότι κάθε χρόνο η χώρα του θα εισπράττει 2,5 δις ευρώ τα οποία φυσικά θα βγαίνουν από το αίμα των Ελλήνων ανεργών, των Ελλήνων ασθενών, των, των, των παιδιών των Ελλήνων, οι οποίοι σέρνονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατοχή, σε αυτό το μακελιό. Για να είναι εξασφαλισμένο τα γίλια μπουινταγώσια και τα 2,5 δι του Σόιμπλε, του συνεταίρου σου του σύμμαχού σου. Παρακαλώ. Δώσε και ένα μπάρβα! Έγινε. Ναι, να πείτε γύρο γύρω, έλα. Γεια. Λοιπόν, ναι, τι είναι, Τίποτα δεν είναι. Δυόμιση δις? είναι και άλλα τα φαγά. Τα φαγιά, ορίστε. Έλα. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Γεια. Πολύ καλό αυτό, μ' άρεσε, αλλά πως να το πω τώρα. Α, αντί για αυτό να σου πω ένα ανέκδοτο... Σου πω έναν έκδοτο πριν περάσω σε δυο σοβαρές ειδήσεις Πάει ένας σε ένα μπαρ λοιπόν so, even though... Και είναι μια μπαργουμαν πολύ ωραία κοπέλα Και της λέει Μωρή ξεφτυλισμένη βάλε μου ένα ουίσκι την η τη κοπέλα πάθε σοκ. Κύριε του λέει πως μου μιλάτε έτσι Πως να σου μιλήσω μωρή τη λέει είμαι βραχνιασμένος Λοιπόν, αυτά! Right. Περνάμε με του ψηφοφόρου. Ε, κυρία μου και κυρία μου, άρε μπλάντιτζ. Πού είσαι μπλάντιτζ για να δεις τον Μπένι να βάζει το Μαυροβούνιο στον ΝΑΤΟ και στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη, Πού είσαι μπλάντιτζ. Οχ τα αγάλματα του μέλλοντο. Τι λέγαμε πριν καιρό, Μιλάγαμε για τα αγάλματα του μέλλοντος Και βάλε τώρα πόσο μάρμαρο θα χρειαστεί. Πόσο μάρμαρο θα χρειαστεί για να τα αγάλματα των Βενιζέλων, των νέων Βενιζέλων. Τα παλιά τα προσκυνάς από παλιά. Κυρία μου και κύριέ μου, 17 χρονών επέστρεψε σπίτι από το σχολείο, πήρε το, κυνηγό, το κυνηγητικό όπλο του πατέρα του και αυτοπυροβολήθηκε στο Βόλο. Ο 17χρονος, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, γυρνώντας από το σχολείο τίποτα δεν έδειχνε ότι το παιδί ούτε μελαγχολία είχε με το φίλο του γύρισε με το μηχανάκι σπίτι και αυτό πυροβολήθηκε και βέβαια το άψυχο κορμί το βρήκε ο αδερφός του, ο μικρότερος καταλαβαίνετε τώρα τι να πει κανένας δηλαδή τι, τι, τι, τι να πει κανένα, τι να πει κανένας σε αυτά, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα Σηκώνει χέρια και πόδια ψηλά Ορίστε παρακαλώ yeah. will... Να πούμε, τι να πούμε αδερφέ μου Τώρα αυτό είναι μεγάλη ανάλυση που μου λες Για την... Ε ότι έχει είδωλα εμάς έως πάντων μένω σε αυτό στο ότι ε... ένας 17χρονος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του πριν κλείσω θα σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι ελάτε να τα ακούσουμε μαζί και γυρνάμε να κλείσουμε Είχα ένα μπαρμπαγοντάει, το ξακούστω τον Παναγή. Καμαρίκια συγκλήκη, βλάζω στη μέση του χωστό, Μουστάκι μαύρο γυριστό, καφέ αμάν και αγάπη τηλί. Είχε σκοτώσει τσάντυρμα όταν περνούσε κάτυρμα μπροστά απ' το καρακόλι, για να γλιτώσει τα καπνά σκαρβαλώσε απ' βουνά και τα φεύγα τίσσε στην πόλη Τραμπατζής, ανταμής και εγώ Και της Τουρκιάς ο δρόμο, Καβάλα σε λίγνο Παρί, Το μάτι του Θολοβαρί Πάτωσε και τρεμε ο δρόμος Σαν <Τσακηρισμένος> μια βραδιά Ποιος ήταν άντρα με καρδιά, Τον βάρεσε η τρέλα. Και παν και τι πιστολιέ. Σε σήκωσε τι Και σπάσε δύο μπορτέλα. Τον χώσα να Φεσσαλονί, ποιο και παρατηρέ? Μοιράζεψε ψώνια, αγκαλιά. Χριστού και τα Η μάνα μου η Άλισσαβό και η νέναι μου η Τσεβό να συχνά μπελάνες γιατί μας βγάζαν βανές, Πως του σπίτιου μας τις γωνιές κρύβαμε κατυρμάνες Και κάποιο δίληνο μουντόν μα τον έφεραν σύγκοντα. Στο σπίτι λαβωμένα με ματωμένη τραχιλιά. Σπασμένοι, Ρακώ, κοκαλιά. Πολύ βαριά μα χαιρόμεθα. ο δρόμο τα βάλασε λίγνο παρί, το μάτι του θολομαρύ, πάτουσε και τρέμει ο δρόμο, Και πριν χαραξία βγει, και πριν ο ήλιος καλοβεί στον Λιζάν κάσα τον κλέτσες με σκέα η το τον παρμπά μου τον Παναή πήρε μια παστρικιά μια του παλιά α. Περί μη αγάπη Γιατί ο μπαρμπάς μου θαρώ από καιρό Με την άγγελα του αράβ Για την παραλή την αυγή Μια ζητούρκια διαταγή Που και να κλείσει Μη σκοτώθει καλός ραγιάς Παφτά σε κλαίτια της καρδιάς Κύριο μοιος συνισβήσει. Μα σβηστήκε ο Παναής, από τα κοιτάρια τη ζωής, ας έχεις χωριό η ψυχή του, αυτόν που έτρεπε η Τουρκιά τον έφαγε αγαπητηγιά και πήγε τσάμπα η ζωή του. Με στα βουλάτια Αυτά λοιπόν κυρίες μου και κύριοι με αυτόν τον τρόπο η ευτυχία περιέγραψε τον μπάρπα στο τον Παναή από τα Βουρλά και έβαλε μουσική ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας ο οποίος μας άφησε και αυτός την πρώτη του νιώτη <ΣΣΣΣ> Κυρίες μου και κύριοι αυτά ήταν για σήμερα να μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Τις ωραίες παρατηρήσεις σας Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Μα πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σας Καθόν FM STER.